Πούσα μορικά βλαβεύω, Έλικα. Θύμησε μου. Α, ηρετέ, μου. θυμίσα κιόλα. Θέλει το λόγο. Τι ήρθα, τι κάνει. Τι, τι κάνει. Ω oh, Βελόπουλο, νιώθει προσβεβλημένο. Γιατί δεν μπορεί να παίξει το μεγάλο τσέρκο που είναι γυροβίζον και παίζει σε άλλο τσέρκο και γι' αυτό θέλει να το καταργήσει. Αν όλα αυτά θα επιστρέψουμε στο ήθο και το έθο των Ελλήνων. Όπω και τα Eurovision και γυρομίζον κτλ. Κομμένα αυτά. Δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλο τσέρκο και νιώθει μιο με, το Και τώρα το ταβάνι του είναι ανίτα πάνια. Παρά τραγουδα, άρα η Eurovision κάπως του χτυπάει. Όχι, πανιά έχει και ένα αλφα επίπεδο, εντάξει. Καλά, μην ξανεγεί εκεί σε τώρα ήρεμα. Να σου πω πώ που ήρθα και σε τιμήσανε και οι Μέγκαντε. Ποιον? Εσένα. Πού με τιμήσανε. Α, δεν ξέρει το τραγούδι σου. Όχι. Για ψάχνω. τι για πώς θα είναι, το, έτσι? είναι το Psychotron, το Megadeth. Το είναι η Έτσι λέει. Ε, θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου. ήταν θέμα χρόνου. Ε, τι, γιατί δεν είναι σοβαρό η Megadeth. Ναι, και, ναι, ναι. Τι λες... Όχι, δεν είπα ότι δεν μα... είναι. Αυτό λέω. Έχει θα ερχόταν το, το πλήρωμα του χρόνου. Επιτέλους, η αναγνώριση. Αγόρι μου, έχεις δει το Mustaine. Ήδιος ο Γαϊτάνος είναι. Νάτο. Τι εννοείς, απλά αυτό είναι το βρικολακέ. Ο Mustaine ξέρεις δεν θα πεθάνει. Καλά, και για το Γαϊτάνο το ίδιο ξέρεις, αλλά τέλος πάντων. Με ακούγεσαι. Έλα, μα ακού τώρα. Γιατί τι άλλαξε. Εμεί μετακινήθηκα. Α. Να σου πω. Σε τι μ' αρέσει πολύ. Όχι. Α, να σου πω, λοιπόν. Μ' αρέσει που όλοι οι φασίστε, όλα τα φασισταριά, σου λένε σε Ισλαμική χώρα ή για κανένα τζαμί, για κανένα αλάχ, θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Με άλλα λόγια, σου λένε ότι εμεί είμαστε πολιτισμένοι και αυτοί είναι οι βάρβαροι. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι ζηλεύουν τη βαρβαρότητα και σου λέει, Μήπω να γίνουμε κι εμεί έτσι για να μην τολμά. Μήπω να σκοτώνουμε κι εμεί για τη θρησκεία. Αυτό. Ω γουέιτ ή μάλλον αυτό γίνεται ήδη. Σωστά, ναι. Αλλά θέλουμε να γίνουμε βάρβαροι. Δηλαδή τόσο ούγκρανα πια. Μα, τόσο. Καλά για τον μιλάμε. Και ηρωνεύεται την εκκλησία. Θα μπορούσε να πει για ένα τζαμί κάτι παρεφερέ. Δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Γενικά μιλάω. Αν ο τόπο μα είχε γεμίσει αντί για ούγκρανα, δεν θα κουβόντουσαν τέτοια πράγματα. Καλά εννοείται. Αλλά σου λέω γενικώ. Δηλαδή αυτό είναι ένα επιχείρημα εντό εισαγωγικών που το λένε πολλοί από του φασίστε. Όχι ο Βελόπουλο μόνο. Το λένε όλοι οι φασίστε. Ότι καλά δεν θα μπορούσαν να τα κάνει αυτά σε ένα Ισλαμικό κράτο. Ωραία θέλει να γίνουν σαν αυτούς, λοιπόν. Είσαι τόσο ούγκρανο. και τόσο βάρβαρος, ότι ζηλεύει τη βαρβαρότητα. Τι να πω! Καλά, να κοιτάμε για ποιους μιλάμε κιόλας κι εσύ, απορώ! Ε, καλά, εντάξει, το ξέρω, απλά το τονίζω... Ε, το ξέρεις αλλά εκπλήσεις, πάντα πέσεις σαν τα σύννεφα, ορίζεις <laughs> χευκαιρία. Δεν εκπλήσω με, απλά το τονίζω. Να, μάλιστα, είσαι τον νηστής, μα, ο τονιστής των όλων. Καλησπέρα Καλησπέρα Καλά είσαι Καλά είσαι Καλά Θέλω να πω κάτι σήμερα να εθνήσουμε Αν και τα όσα είπε ο Κουλής Στην κοινοποιητική ομάδα Για δέντρα και Ήταν εξαιρετικά Ήμουν σίγουρος Οι ρίζες δεν υπάρχουν για τον εαυτό τους Υπάρχουν για να κρατούν τελικά το δέντρο γερό και ακναίο Λοιπόν, η εταιρεία FEMA που είναι Ιταλο-Γαλλικών σφαιρόντων αχα, αχα. και στην οποία παραχωρήθηκε το Μετρό Θεσσαλονίκη. είπε ότι και... σε δυόμιση λεπτά θα έρχεται κάθε τρένο. Ναι, 2,5 λεπτά! Δεν είναι αυτό, είναι ότι είπε μετά από λίγο καιρό θα είναι σε λιγότερο από 2,5 λεπτά. Μετά από λίγου μήνε θα είναι 1,5 λεπτό. Ορίστε, να το. Να το, κάποια ζώα δεν μα πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα φάνε σανό ακόμα και τα ζώα. Τρομερό τρολάρισμα, δεν συμφωνεί. Όχι, εντάξει. μπράβο. Εντάξει. Τελικά τι έγινε με εκεί το μετρό, ξεκίνησε? Εννοείς τι, να μεταφέρει επιβάτες. Ε, τι να μεταφέρει, καύσιμη ύλη. Όχι καλέ, Α. δεν ξεκινήσει τίποτα. Oh. Τα έργια κατά σκληρή στο ξεκίνησαν το 2006 και έχουμε 2024. Ο καλά, ούτε 20 χρόνια το, εντάξει. εντάξει. Ήρεμα. Ούτε, 18 χρόνια δηλαδή, μια χαροειδεία. Σίγα τι είναι, μια ενηλικίωση είναι. Σίγα το πράγμα. Ναι, με ποιον μπορώ να μιλήσω. Με μένα. Ποιο είστε εσεί. Εγώ είμαι, αυτό το παιδί που πήρατε. Για το πρόγραμμα. Ναι. Τι θέλετε. Τον κύριο Γαλαμούκη ήθελαν. Ο άλλο είμαι. Πού είναι. Εγώ είμαι ο άλλο. Είναι μέσα, στο μέρο του στούντιου. Είμαι ο Αποστόλης. Αποστόλη εσεί, ε. Ναι, καλέ. Αποστόλη, με λένε. Αρτέμι. Με λένε Αρτέμι. Ένα γιότα. Πώ? Γράψε ένα γιότα πρώτα. Τι? Έσαι να μείνει. Ένα γιότα πρώτα. Ένα γιότα πρώτα. πρώτα. Ναι, γράψε και να μείνει. Αυτό είναι το όνομα. Γιότα μείνει. Ή... Ή... για Η. Γιάβασα παρακάτω. Η. Ή... Ισμήνη. Α, και γιατί έπρεπε να το πει έτσι με ρέμπου. Τέλο πάντων, έχω του λόγου μου. Αχ, <ΤΤ> μα παρακολουθούνε. <ΤΤ> Βελόπουλος, ψέκα. Γιατί αν δεν μπορεί να το αποδείξει, θα σε πούν ψεκασμένο. Μαρκόνι, <ΤΤΤ> κατάλαβα. Λοιπόν, είσαι. Αποστολή, παίρνει το. το Λιπέσνο, είσαι τον Καλαμούνκι. Θε <ΤΤ> μιλούσε. Γιέτε, Εγώ δεν είμαι <ΤΤΤ> <σε προσδιο. ΤΤ> Ναι. Ε, καλά, μπορείτε να μην είσαι. I am... I, αφού <ποιος> Τους δύο, έναν από τους Θα έρθω, πες μου το μήνυμα Λοιπόν, ότι χθε μιλούσε για την ε, Νάουσα Τα οχύρα Τα οχύρα της Νάουσας δεν υπάρχουν πια Τα μετέτρεψαν οι αντάρτες ερήπια. ΝΑΟΥΣΑ Ναι, ναου. Τώρα, σα. Ναου, σα. Επειδή μιλάμε κωδικά. Και? Ναι. Εγώ, πε έχω φορέσει παντελόνια από το ύφασμα αυτό. Ποιο? Που πήραν από την ναούσα. Με τα αυτό και θα καταλάβω. Να σου πω. Σίγουρα θα καταλάβουν. Ότι εγώ. Ναι. Φόρεσα παντελόνι Ναι. Από το ύφασμα που πήραν από την ναούσα. Τι ήταν όμω το αυτό. αυτό. Αξέρει κιόλα. Ναι, βέβαια. Mm. Να σου πω το τηλέφωνο, το, το βλέπει. Δεν το βλέπω. Θε να μου το πει, Ήτανε βυσκό. Τι ήταν το ύφασμα, Τι ήταν, λινό. Δεν χρειάζεται, θα καταλάβει. Λέω, αν δεν καταλάβει, Ας... να δώσω ένα στοιχείο ακόμα. Άμα. Θα σου δώσει το στο τηλέφωνο μου. Ναι, ευχαριστώ. 23 Ναι. Δεν ήταν καμιά μουσελίνα που ζεσταίνει λίγο το καλοκαίρι. Τα προτιμάμαι, αλλά δεν ήταν καμιά μουσελίνα. Με κοροϊδεύει. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι ύφασμα ήταν για να πω στα παιδιά, Τι θα πω. Ήτανε Είμα λινό με βυσκό, δε... τι ήταν. Α, δεν θυμάμαι πολλά χρόνια. Μπαρντίνα, όχι, δεν ξέρετε. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Το τηλέφωνο τώρα που μιλάω μαζί του μπορεί να το δει. Ναι, θα το δω, θα το γράψω. Λεύτε, τα μαροκέν σα αρέσουν, ναι. Για. Τα μαροκέν. Λεύτε, τα υφάσματα, καλά. Καλέ, με δουλεύει. Προσπαθώ να καταλάβω το ύφασμα και δεν με βοηθάτε. Είναι πλισσέ, είναι τι είναι. Ποπλίνα. Άκουξε πόσο χρονών είμαι εγώ. Πού να ξέρω τώρα, δεν ξέρω με τα υφάσματα, ξέρω την ηλικία. 94. Α, μπράβο, ζωή να έχετε. Να τα εκατοστήσετε, μικρή εύχη. Αλλά τι ύφασμα δεν θυμάστε. Λίγο βασμό, δώσε αυτό το Γιατί με και την ηλικία πάει ο σουβασμό? Τέλο πάντων, θα το δώσω. Και τι έγινε που θα το δώσω, Τι ζητάτε να με πάρουν. Ah, θα το πω στα παιδιά. Εσύ δεν θυμάστε κάτι για το ύφασμα παραπάνω, Ένα στοιχείο να πω. Okay. Τι σημείωμα να γράψω, ήταν ηλικία, τι ήταν. Έλα ρε, με χορεντεύει τώρα. Μα σα παρακαλώ. Ποιο τι πήγα τώρα εγώ, που. Στο βουλκανιζατέρι είμαστε. Που κάνουμε τα υφάσματα για τα καθίσματα των αυτοκινήτων και φτιάχνουμε και τα λάστιχα. Α το διάλογο, ρε. δεν σέβε τίπορα, δεν την ηλικία μου. Ένα. Έχω δύο παραγγελίε για την επόμενη Παρασκευή. Δύο, ε! Δύο. Για να δούμε. Την μία που έχω κάνει πολλέ φορέ, δεν μου την κάνει. Να πάρει τηλέφωνο το Βελόπουλο, σου έχω πει. Πάμε και τη δεύτερη. Περίμενε. Σε αυτήν σου δίνω εναλλακτική. Μπορεί να πάρει Λατινοπούλου, πολιτικό γραφείο. Έχει πολιτικό γραφείο η Λατινοπούλου. Ε, σάχι. Σάχι, ε. Εκεί Σαν δούμε, Λέβαια, Λέβαια. θα, θα, θα Και Ανακατέψεις. Παστίτσιο, δακαλιάρο σκορδαλιά, όλα αυτά που έχουν ακούσει με το μπούκοβο μπούκοβο. Ανακάτεψε το φτιάξτε, εσύ ξέρεις. Παιδε. Μου δείτε για τη συνταγή. Ορίστε. Την ταγίδα του Το Βακαλάου, το βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε. Ε, να σα πω. Τρει ντομάτε. Τρει ντομάτε. Μπακαλιάρο, κορδελιά. Κρεμμύδια, ναι. Παστίτσιο που φτουράει. Και μπαχάρι, αναλόγω τα γούστα. Κρέα και πατάτε, βραστέ. Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Και. Το μαλάκι για λατζί. Και μπούκοφο, μπούκοφο. Α παίρνει λεφτά στο φούρνο, δεν να άσπρο. Ναι. Θα τα βάλει το, το κρεμμύδι στο γατσαρόλα. Ναι. Ας τι τι φα είναι αυτό που φτιάχνουμε το ώρα. Σήμερακερκερκετ. Να φάω. Με τις πάλαμες ανοιχτές τρεις την στην έδρα. Αντίκριε από το δάσκαλο, τα μάτια τους κλειστά Κι αυτός στη βίτσα σήκωσε σαν να τα Για γνώση από γνώση μαθαίνεις τα παιδιά. Έλα मोरικοτα. Έλα. Λάδα της Μαλαγάς το κασελάκι που λέει Μαλαγώσια στη παρασκευή. Πού θα βρω το κασελάκι να λέει Μαλαγώσια; Αυτό είναι το δύσκολο. Πού λέει για το βελογιάνι μου; Κάνε τον μπαλούσι που λέει για τον βελογιάνι το τραγούδι. Που λέει Μαλαγώσια το κασελάκι; Είναι παρακαλώ. Φαντάζεστε τα παρασκευή scant ένα ωραίο. Άρα λοιπόν εγώ δεσμεύομαι στον κόσμο της Αριστεράς, της Σόλο του Δημοκρατικού Κόσμο να σταθούμε ένα στην ιστορία. Του Το ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια Όταν πήγα στο σπίτι του Μπελογιάννη προς την Πελοπόννησο νομίζω Είχα πραγματικά συγκινηθεί όταν είδα την αυγή να την κρατάει σε μια αυτογραφία του Ιδιός μ' αυτά Είμαι κρυό. Βόουν τη φωνή του Όλοι φοπλιστέ είμαστε. Ρόζι για την νίκη. Για το κόμμα εμπρό. Ο, Ο Στέφανος τη Ελλάδα. με στην καρδιά μα. Πώ είναι δυνατόν να λείπει η καρδιά από τη θέση τη. Σε συνεργά τη στρέλα σου παρά τα δασκαλάκο αυτή τη βέργα που κρατάς και νιώθεις άθεός Τα χέρια σκάβεις των παιδιών και το δικό σου λάκο Θα βούλοι πολίτες ίσον λαό Καλησπέρα σας Καλησπέρα Θέλω να κάνεις μια μίξη μεταξύ Άδωνη την ώρα που λέει Πέρα στα εγκένια που είχε κάνει στο εσύ Και έλεγε δεν θέλω ου Ωραία Θα βάλεις τον Άδωνη να λέει δεν σε ου Και να τον βρεις που λέει και α και ου και δα, που, που, που". Όλο Αυτό το Η Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη να προσέφτει στο Δεν είναι σωστό να φωνάζετε την ώρα που διαβάζετε η ευκαιρία από του ιερείς. Όταν οι ιερείς λένε τις ευχές τους, δεν μπορείτε να λέτε ου. Και α! Και Είναι βλάστημα και μεγάλη τρίτη. Με σχωρείτε πάρα πολύ! Κερά. και Αυτά δεν γίνονται ούτε στου νουγκάτα για να τρέπεστε Πάνω στην ευχή των ιερέων μεγάλη τρίτη Κάτσε και φωνάζεται και δεν τρέπαστε. και ού, και ού και να Το να θα γίνει ναυτικός το πρώτο το χαμίνη. Στον τάφο σου ρε, τα σκάλε, κατούρησε κρυφά Θα έχει ένα κόμπο στο λαιμό και πίσω του θα φτύνει Είναι στο μετέχμιο να πει το άντε για. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστολής. Ναι, ναι. Γεια σας Αποστολή. Γεια χαρά. Είμαι χρόνια Κροατής και έχω, έχω πολλά χρόνια να σε βάλω τηλέφωνο αλλά σε πήρα απευθεία με θράσος για παραγγελιά. Να τους. Λέγε. Λοιπόν, θέλω αυτό τον τύποτο φηβεία αν μπορεί να πάρεις κομμάτι από δηλώσεις του από τα βιντεάκια του ή μέσω ή η άιτρος πάντων να το συνδέσεις με αυτές τις φάρσεις που έχει κάνει στον Τζίπλεν ο α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 Γεια σα! Οι πρώτε μου 48 ώρε στο Ευρωκοινοβούλιο! Πηγαίνετε και τρέξτε, εκεί πέρα, όπου θέλετε, τι μα νοιάζει εμά! Είμαι πολλά χαρούμενο. Βάλε τη σελβί σου και πήγαινε και τρέξεν. Πες και αν το πιστεύω! Τι είστε, Κύπριο, σε αδερφός? Είμαι ευρωβουλευτή! Απ' την Κύπρο, την μαρτυρικήν. Ένα μόνο στην Κύπρο που γράφουμε ιστορία, εμπαγκοσμίω! Και απ' την αμόχωστον, θα έρθετε να τρέξετε στον Όλιμπον? Εσοκαριστριγό! Δεν βαλαδενή. Ναι, ο Μαρκώνη είμαι. Έλα. AI έγινε. Όχι, ρε πλάκα σου κάνω. Δεν είμαι Μαρκώνη, αλλά. Σώπα, έτσι... το γουδάγκωσα το κρατάπια ολόκληρο. <laughs> <laughs> τι κάνει. Το έκανε τόσο πες. πετυχημένα. Κρύωσε ο κόλο, τελείωσε. Περίπου. Ναι. Για πε. Από χανιά σε έχω θαυμάσει. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Τι. Να δείξουν κάποτε θα μα πούνε και μαλάκια. Και βάλτε εκεί πέρα γιατί όλο το τραγούδι είναι full ερτοχειακό. Τι λε. Δηλαδή, σαν τι ξαπλώστρε που του βγάζουν μόνο καλοκαίρι. Κάπω έτσι. Βάλει, βάλε. Έχει όλο, όλο υλικό για να προσθέσει και βελόπου. Λένε πω είμαι καντέλνη. Είμαι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Παλαιό κομμούνη, αναρχά. Τιο ήφταλι, νιώθειγε νωρί. Μπορείς και άλλα πολλά έμπριμε. Πιάλεπτα! Πιάσαν τα πόσα κοθόνια. Όλα τα ξέρουν ξεράδια. Έκανα σπουδαίο έργο, κατά τη γνώμη μου. Κύρτανε, λέει Να, να είστε σίγουρος ότι όταν γίνουμε κυβέρνηση ο κόσμος θα μπορεί να κοιμάται ήσυχο. Να δεις που θα Το, το δεύτερο αποφάσισε το γένος του να αφήσει Να γίνει πίκρα μυγδαλό, μαζί με τα καλά Να σας χαλάει την οστιμιά, να σας χαλάει τη γεύση Απάνω που νομίζετε πως είστε αφεντικά Απόστολε! Έλα! Σήμερα στην Κεσαριανή αποχαιρετήσαμε τον ποινικολόγο το Σπύρο το Φυτράκι. Σπουδαίο ποινικολόγο και υπερασπιστή των δικαιωμάτων και των αγωνιστών. Ήταν και του Τζίμι του Πανούσι ο Σπύρο συνήγορο. Και να βάλει στον ύμνο του ΕΑΜ του Τζίμι του Πανούσι για τον Σπύρο. Ποιο ύμνο του ΕΑΜ του Τζίμι του Πανούσι? Ο Τζίμι ο Πανούσι είχε πει στο μαγαζί που τραγουδούσε. του Ναι. Εμεί βάζουμε μόνο αυθεντικό ύμνο ΕΑΜ εδώ πέρα. Βάλει αυθεντικό. Απλώ Δεν σωστή. έχει διασκευές ο ύμνο του ΕΑΜ. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι ύμνο του ΕΑΜ. Ελύθη. Α, μπράβο. Άργησε, αλλά δεν πειράζει. Έλα, για. Εμεί όμως, οι ακροατές της έχουμε εδώ και χρόνια μέτρο Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι γνωστό. Εγώ είχα μπει, το είχα γκαινιάσει. Ε, θα το ξέρω. Mm. Θα το ακούσουμε την παρασκευή. Θα το ακούσουμε. Σας μιλάει ο κυβερνήτη αμαξοστοιχίας. Δουλεύει τούτο, αργωνό. άμενα δούμε. Επόμενη στάση, άγαλμα βενιζέλο. <Και> Επόμενη στάση, Παπάθου. Χαλαρά και ομαλά, έξοδος μπρος δεξιά. Επόμενη στάση, Βούλγαρη. Μπαόκε. -OK. Προσοχή στο φαντάκι μεταξύ Βαγωνιού και Πεζουλιού. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Μαλάκα, εσύ με το φραπέ. Βάλε το χέρι μέσα να φύγουμε. Και πιάνει το ραντάρ. Πάμε. Επόμενη στάση, Νεάπορ. Μπουγάτσα με σκαλί, του γορού μπροστά. Βρόνος ανότου στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Μου αλάκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστόλαιο, εσύ. Εγώ. Γεια σου, πειλέ. Σε παίρνω πρώτη φορά. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Σχεδόν 20 αιτία από mm. μικρό παιδί. Και σε παίρνω πρώτη φορά γιατί είναι. Τώρα είσαι μεγάλο. Πιο μεγάλο από τότε, ναι. Από τότε, yeah, ναι. Πες. Με έχει συντροφεύσει σε Πολύ διαφορετικέ φάσει και καταστάσει τη ζωή. Παίρνω για μια παραγγελιά, αν μπορώ. دώσε. Λοιπόν, θέλω τι φάμπρικε του Τσιτσάνι για την Παρασκευή να το αφιερώσω στη μνήμη τη. Μαρίας, διάς μου που στις 25 του περασμένου μήνα μας άφησε Ήταν ε, μια εργάτρια που πολύ μεγάλη μάχη στη ζωή της Είχε 33-34 απολύσεις στην πλάτη της Σπύριζει η Οι εργάτε τρέχουν Για τη δουλειά Και, και όταν τη σκεφτόμαστε και το παράδειγμα θα το συνεχίσουμε με τι πωλήσει και με το υπόλοιπο. Εντάξει, έγινε, να σε καλά. Έλα σε καλά κι εσύ. Παπρίκα, σαν τα σου. Κορίτσια Κοριά ζευγαρότερα. the uh -huh. Θα μιλάει ο Κασελάκης και θα λέει εγώ, εγώ, εγώ, εγώ και θα βάλει αυτό που έλεγε ο Καγανάς ποιος, εγώ και θα βάλει δοξάστε με το χάρι κλί. Φίλοι, συμπολίτες, συμπατριώτες Μετά την πρόσκληση που έκανα για όσους ενδιαφέρονται να κατέβουν οι ευρωεκλογές με την παράταξή μας γράφτηκαν 500 νέα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ Δοξάστε με. Για όλους όσους αμφιβάλλουνε για το τι χτίζουμε, θα πουν εκείνοι μια φορά που έφεραν 500 νέα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ σε μια μέρα. Ελάτε να το δούμε. Πότε φέρατε 500 νέα μέλη. Δοξάστε με. Θέλετε να βάλετε απέναντι στους δίθεν άριστους ένα άτομο που μιλάει καλύτερα αγγλικά από αυτούς. Δοξάστε με. Στην Ελλάδα τη ατιμορρυσία και τη μίζα θα πληρώσω εγώ. Δοξάστε με. Κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη. Δοξάστε με. Το τρίτο το πιο δυστύχο. Πολλά τα υπομένει. Θα μεγάλωσει στη σκία και δε στην μια ζαριά. και αυτό θα γίνει δάσκαλος, θα μοιάσει του δασκάλου, μόνος θα πορεύεται μες στην ερημιά. Έλα Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν θα σε πρύξω πολύ, μια αφιέρωση θα για την παρασκευή. Εντάξει. Επειδή τώρα θα ανασάρασε από εδώ και πέρα, δεν θα κάνει συναυλίες από ό,τι τέλο πάντων είπε. Αν μπορείς βάλετε ένα τραγούδι του Θανάση. το δάσκαλο το ξέρει το το δάσκαλο Ναι, ναι. Ωραία. Και για τους πολλούς και για τι πολλέ που ακούνε. Θα φτιάξει βίτσα καθωτή απ' τα ρίζα της βάτου Τη γνώση θα έχει πρόφαση για να έχει να ξεσπά Και θα χτυπάει τους μάθητες σαν να είσαι εσύ μπροστά του Φουκαρά μου δάσκαλε δεν πήρε μυρουδιά